Τοπία ανθρώπων Τόπι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν <Γυκλή> Μια εκπομπή της Βικτωρία Καβουριάη από την έτεφε Η ήταν ένα ταξίδι. Μαρίνα. Αθήνα, Κόρινθος, Κοζάνη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα. Η στρατοιωτική καριέρα του πατέρα τον αναγκάζει να μετακινείται και να εξοικειώνεται με την εικόνα της στολής του στρατοπέδου του όπλου. Ένα βράδυ βλέπεις τον κινηματογράφο Deni Under Fire, με τον Τζιν Χάκμαν και τον Νίκ Νόλτε, δημοσιογράφους, να καλύπτουν τις τελευταίες μέρες του δικτάτορα Σομόζα στην Ικαράγουα το 1979. Βγαίνοντα συνειδητοποιεί ότι θέλει να γίνει και να ζήσει αυτό που μόλις είδε. Ταξίδεψε παντού, εκτός από την Ανταρκτική, αυτό της μάρτυρας των σημαντικότερων γεγονότων που πλήγωσαν τον πλανήτη και την ανθρωπιά μας την τελευταία 20 αιτία κυρίως τη μανία του ανθρώπου για αυτοκαταστροφή. Πόλεμοι, επεμβάσεις, ενφίλη, ταραχές. Έκανε το εχθρικό φως φιλικό και πρόλαβε στο χιλιοστό του δευτερολέπτου τη διαφορά ανάμεσα σε δύο κλικ. Αυτό το λίγο διαφορετικό που τελικά σημαίνει πολύ. Το βλέμμα πίσω από την τρύπα ενός τριματισμένου από σφαίρες, <Κι> το δάχτυλο στο σκανδάλι, Καραβάνια προσφύγων, δρόμοι ξεριζωμού. <Κι όλοι> τα βαπούτσια μουσουλμάνων στο γίσω όταν προσεύχονται. Ένας ανήλικος Παλαιστίνιος πολεμώντας με σφεντόνα πάνω του Ισραηλινούς. <Κι> το νούμερο 10 περασμένο στο άψυχο χέρι θύματο σε επίθεση αυτοκτονίας. Μια δεσμή ήλιου στο ναό της Ανάσταση στην Ιερουσαλήμ, οι κηματισμοί τη Μπούρκα τα κόκκινα νύχια μιας Αφγανή γυναίκας να φανερώνουν ζωή πίσω από την υφασμάτινη φυλακή τη, τα λουλούδια στην κάνει ενό Σέρβου στρατιώτη, το λασπωμένο φως του Γκρόσνη, μια τυχογραφία με το πρόσωπο του Σαντάμ καταστραμμένο από οβίδες, τα υψωμένα χέρια μιας σειρακίνης να επικαλούνται θεούς και δαίμονες, φλεγόμενες στήλε φυσικού αερίου στη Ζετενία ή πετρελαίου του Κουβέτι το Ιράκ, Παραγμός σε δεκάδες κηδείες Ανήλικοι πολεμιστές στη χέρα Λεόνε Θύματα με ακροτηριασμένα μέλη Δεκάδες χέρια να διεκδικούν μια φρατζόλα ψωμί Έχουν όλα στο πλάι το ίδιο όνομα Γιάννης Μπεχράκης. Is Τα τοπία ανθρώπων, η σταματία σούλτη που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτορία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά να φιλοξενούν στην ΕΤ το διευθυντή του φωτογραφικού τμήματος του πρακτορείου Reuters στην Ελλάδα, κύριο Γιάννη Μπεχράκη. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. <laughs> Πολλά ταξίδια. Ε, ταξίδι είναι η ζωή για μένα. Έτσι άρχισα να ζω, ταξιδεύοντας. Νομίζω η μητέρα μου με συνέλαβε στη Βέρεια. Πήγε στην Αθήνα να με γεννήσει, μετά γυρίσαμε στην Κόρυνθο και μετά άρχισε ένα ταξίδι, το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στην ουσία δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν σταμάτησε ποτέ. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι τελικά αυτό που έκανα... Άρχισα να το κατάλαβα, αλλά κάποια στιγμή λέω... Ωραία, αυτό που έκανα παιδί, μωρό, ε, στο σχολείο, στο γυμνάσιο κλπ. συνεχίζω να το κάνω και τώρα ε, βασικά να ζω τα, ε, ταξιδεύοντας αλλάζοντας μέρη ας πούμε και συνήθως ε, κάθε τόσο με κάτι που έχει να κάνει με στρατό Οι τόποι λέμε τελικά και τα ταξίδια μας επιλέγουν ή εμείς αυτά ε, Έχει να κάνει και με τα δύο δηλαδή από τη μία μεριά έχει να κάνει ότι με καλούνε ε, οι τόποι γιατί κάνω αυτή τη δουλειά οπότε όταν ας πούμε ξαφνικά ε, πέφτει το ξεργοτήχος του Βερολίνου το Βερολίνο με καλή. ή όταν πεθαίνει ο Χωμεϊνί, ας πούμε στο Ιράν με καλή το Ιράν, δεν θα πήγαινα εγώ αλλιώς Σχηματικά είναι σαν να έχετε κάνει το γύρο του κόσμου πολλές φορές μπορούμε να το πούμε Ναι, αρκετέ φορέ θα έλεγα θυμάμαι ας πούμε ε, το 2000 τη χρονιά ταξίδεψα και δούλεψα σε πέντε υπήρους, εκτός από την ανταρκτική ας πούμε. Σε συνέντευξή σα είχατε πει ότι οι φωτογραφίες έχουν και ήχο και μυρωδιά. Αν επιλέγατε εσείς κάποιες, αν μπορούσατε να θυμηθείτε, θα μπορούσατε να μας δώσετε και παραδείγματα. Ναι, αυτό προφανώς το έχω πει μονολογώντας κατά κάποιο τρόπο. Γιατί για μένα έχουνε ήχο και μυρουδιά, για σας προφανώς δεν έχουν όταν τις βλέπετε έξω, στο ίντερνετ ή σε, σε μια εφημερίδα αλλά για μένα ο αντίκτυπος αυτής της φωτογραφίας και ο τρόπος που τη θυμάμαι είναι πέρα από τη φωτογραφία εκείνο και εκεί, το χιλιοστό του δευτερολέπτου που έχει μείνει χαραγμένο και δεν πρόκειται να ξαναγίνει το ίδιο γι' αυτό είναι και η μαγεία της φωτογραφίας αν μου επιτρέπετε να το διανθύσω λίγο εγώ τι θυμάμαι τη φωτογραφία, θυμάμαι και τους ήχους και τη μυρουδιά που υπήρχε. Γιατί υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, δηλαδή εντάξει, συνήθως εκεί που πάω και εκεί αυτά που καλύπτω οι μυρουδίες συνήθως δεν είναι, είναι λίγο άχρηες, είναι έξω που καίγεται, είναι τι να πω τώρα, οι ανθρώπων που έχουν πεθάνει. Και οι φωνές ή καλά ήχοι, ξέρω εγώ, από βόμβε ή από σφαίρε, από πυρογολισμούς κλπ. Αλλά αυτός ο ήχος που δεν θα μου φύγει ποτέ από το μυαλό είναι οι ήχοι των γυναικών που έχουν πεθάνει συγγενείς τους άντρες τους, παιδιά τους και αυτά και κλένε Αυτός είναι ο ήχος που με έχει στιγματίσει ως παραγμός. Περικές φορές αφήνω την κάμερα κάτω και κοιτάω και σκέφτομαι. Κοιτάω τα μάτια της, κοιτάω αυτή τη γλώσσα του σώματος και λέω πώς θα ήταν η μάνα μου, ας πούμε, αν πέθαινα εγώ. 23 χρόνια, άπειρα ταξίδια, υπήρει χώρες, πόλεις. Αν επιλέγαμε ένα-δύο από αυτά, πού θα θέλατε να στεκόμασταν, πού να πηγαίναμε. Ε, πού από δύσκολο αυτό. Ε, θα έλεγα γενικότερα στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή, από τη μία πλευρά και στην Αφρική, αν, αν πρέπει να διαλέξω δύο, α πούμε, θα διαλέγα ναι, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ένα ταξίδι θυμάμαι πιο πρόσφατο το 2003, στον πόλεμο στο Ιράκ, όπου ξεκίνησα ένα ταξίδι που ήταν έφυγα, προσπάθησα να μπω από Ιράν. Ε, δεν δούλεψε αυτό. Και πήγα, θυμάμαι, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη, Αντάλια, μετά νίκια σε ένα αυτοκίνητο, πήγα στα σύνορα, με μεγάλη απόσταση 400 χιλιόμετρα, στα σύνορα με το Ιράκ, σε ένα χωριό συλλόπη. Προσπάθησα από εκεί να μπω στο Βόρειο Ιράκ, δεν τα κατάφερα, ενώ παλιά στο Πρώτο Πόλεμο το είχα κάνει το ίδιο και είχα καταφέρει και είχα, μπει, είχα περάσει ένα ποτάμι με μια σχεδία και μπήκα στο Βόρειο Ιράκ. Ε, Τέλο και προσπαθούσα μέρε, δεν κατάφερα να μπω. Και μια μέρα μου είπαν: Ωραία, βρε ένα άλλο τρόπο να πα στο Ιράκ. Οπότε θυμάμαι: Παίρνω το αυτοκίνητο, ήταν αργά το απόγευμα. Μόλι είχε αρχίσει ο πόλεμο πριν, μία ή δύο μέρε. Και παίρνω το αυτοκίνητο και ξαναγυρνάω στην Αντάλεια, παίρνω ένα αεροπλάνο, πάω στην Κωνσταντινούπολη, παίρνω ένα άλλο αεροπλάνο, πάω στην Αθήνα, παίρνω ένα άλλο αεροπλάνο, πάω στο Κάιρο. Ε, νομίζω έμεινε το βράδυ στο Κάιρο και μετά την άλλη μέρα το πρωί πάω κουβέιτ, όπου τη βίζα μου την είχαν κανονίσει με φαξ την, την πήρα στο Κάιρο με φαξ για το κουβέιτ. και φτάνω κουβέιτ και είχε κλείσει, είχαν κλείσει την είσοδο στο Ιράκ από κουβέιτ για τους α, πολίτες μετά από μερικές μέρες βρήκα ένα φίλο μου ο οποίο ήταν και αυτός σε απόγνωση ήθελε να μπει στο Ιράκ και δεν μπορούσε Νικιάσαμε ένα τζιπ μεγάλο, του βάλαμε κάτι σήματα, το σήμα αυτό των συμμάχων α πούμε, φορέσαμε κάτι στολές Αμερικάνικες, κράνη και αυτά, και καταφέραμε και μπήκαμε. Φτάσαμε κάποια στιγμή μέχρι το σύνορο, περάσαμε τρία κουβέτιανά checkpoints α πούμε, όπου τους χαιρέταγαν στρατιωτικά με ένα ύφος που οπότε θεωρούσαν αυτή είναι, και κάποια στιγμή φτάσαμε μπροστά σε ένα πεζονάφτη ακριβώ στο σύνορο, ο οποίο μα παρέμπεψε να παρκάρουμε λοιπόν, Πού είναι ο συνωτή σα? Αμέσω κατάλαβε ότι εμεί δεν ήμασταν. Ούτε Δεν το παίζαμε. Απλά λέγαμε: Εντάξει, αν μα σταματήσουν θα πούμε δημοσιογράφοι είμαστε. Αλλά μέχρι να μα σταματήσουν δεν μα σταμάτησε κανένα. Και κάποια στιγμή περιμέναμε, περιμέναμε, περιμέναμε. Αυτό δεν ασχολήθηκε. Κάποια στιγμή είδα λοιπόν 3-4 οχήματα να πηγαίνουν προ το σύνορο το οποίο ήταν 100 μέτρα. Έβαλα μπρο και το ακολούθησαν και μπήκαμε έτσι στο Ιράκ. Στη συνέχεια έμεινα για περίπου ένα μήνα. Είχα ένα τζιπ, άλλου δύο συναδέλφου και μέναμε, ζούσαμε μες στο τζιπ, κοιμόμασταν κάτω από το τζιπ, πάνω στο τζιπ, με κάτι σκηνέ και αυτά στην έρημο. Φτάσαμε στη Βαγδάτη, έμεινα στη Βαγδάτη μερικέ μέρε, δηλαδή ήταν γύρω στον 1,5 μήνα όλο το ταξίδι, τελείωσε ο πόλεμο κλπ. Και, και μετά γύρισα στην Ιορδανία, έμεινα ένα βράδυ στην Ιορδανία και γύρισα Αθήνα. Ωραίο ταξίδι. some huh? day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 από τραγούδια που επιλέξαμε να ακούσουμε που το επιλέξατε, το επέλεξε ο κ. Μπεχράκης είναι το Brothers' Arms Σημαίνει κάτι για εσάς ε, Σημαίνει πολλά, πρώτα απ' όλα καταλαβαίνω πολύ το τραγούδι ε, καταλαβαίνω πως είναι και πως νιώθεις για τους συναδέλφους σου ε, όταν καλύπτεις τα θέματα που καλύπτω εγώ δηλαδή βασικά πολέμος και εντάξει, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει... Σημασία για μένα γιατί ήταν το τραγούδι που ζήτησε ένας φίλος μου που έχασα. Που ήταν brother in arms, brother in cameras, brother in... Everything. Ναι. Ε, και πολύ καλός φίλος και αυτά. Και μου είχε ζητήσει όταν πεθάνει, αν πεθάνει ας πούμε, γιατί με πολύ λίγους ανθρώπους που είναι σε αυτό το club ας πούμε, πώς να το πω, συζητάμε, κάνουμε τέτοιες συζητήσει, όταν πεθάνω, τι θέλω να κάνεις κλπ. Και... <laughs> Μου είχε πει ότι όταν πεθάνω θέλω να θάψετε τι τάχτε μου στο κημητήριο των Λεόντων στο Σαράγευο και να παίξετε το Brothers in Arms, το οποίο το κάναμε. Ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους ρεπόρτερ, δημοσιογράφος, Kurt Schork, ε, το όνομά του, Αμερικάνος, ε, ήταν διευθυντή στο σταθμό των υπόγειων στη Νέα Υόρκη. Και, δηλαδή είχε μια πολύ καλή θέση, με πολύ καλού μισθούς κλπ. Και, και τα παράτησε μια μέρα για να γίνει δημοσιογράφος. Ασκάθηκε να γίνει φωτογράφο και πήγε στον πόλεμο του Κόλπου, τον πρώτο. Εκεί συναντηθήκαμε. Δυστυχώ έχουμε πολλού σπουδαίου ανθρώπου που χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και. εκατόμβη. εκατόμβη. Ε, νομίζω ότι από τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν περάσει του χίλιου. Θέλω να ρωτήσω για την πραγματικότητα: πώ τη βιώνει ένα ρεπόρτερ, ένα επαγγελματία του, του τύπου, μία μέρα του, σε μία τέτοια κατάσταση, ένα τέτοιο γεγονό, πώ είναι. Το Μάιο είχα πάει στο Αφγανιστάν όπου ήμουνα ενσωματωμένος με μια μονάδα Αμερικάνων αλεξιπτοντιστών ε, στην κοιλάδα Αργανταβ κοντά στο Κανταχάρ η οποία είναι νότιο, νότιο Αφγανιστάν όπου οι Ταλιμπάν κάνουν ό,τι θέλουν Ξύπναγα λοιπόν κάθε μέρα γύρω σε 6 ώρα το πρωί σε μια σκηνή σε ένα ράτζο στρατιωτικό θυμήθηκα τα νιάτα μου δηλαδή Κάποιε φορές προλάβαμε να φάω ένα πρωινό συναντιόμουν μετά με τη Δημιουργία αυτή, το πλατούν, που ήταν 12 άτομα, είναι εγώ 13. Για κάποιο λόγο αυτοί θέλουν να είμαστε 13 κάθε φορά που βγαίναμε έξω. Αυτή λοιπόν ήταν μια ομάδα από την 82η αερομεταφερόμενη μηχανογραφία των Αμερικάνων ε, και λεγόταν η κόκκινη διάβολη. Νέα παιδιά. Ε, από 21 έω 26 ο μεγαλύτερο, και εγώ 50. Λοιπόν, και για μένα ήταν και λίγο στοίχημα να δω πώ θα. Τι αντοχέ και... και αυτά. Ναι, σκέψου τώρα. Το Μάιο είχε 35 με 40 βαθμού Κελσίου. Ήσουν σε ένα αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Όχι, εντάξει, όχι όσο το βόρειο Αφγανιστάν. Ήσουν γύρω στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Κάθε μέρα λοιπόν συναντιόμαστε το πρωί και φεύγαμε να κάνουμε μια περιπολία. Η περιπολία αυτή ήταν από 5 έω 15 με 17 χιλιόμετρα. Το οποίο σήμαινε ότι βγαίναμε έξω από τη βάση και περπατάγαμε από 3 έως 11 ώρες. Πολιτικά βέβαια φόραγα εγώ, απλά φόραγα όλα τα αλεξίσφαιρα, κράνη, μηχανές. Είχα ένα εξοπλισμό επάνω που ζύγιζε 25 με 30 κιλά. Ε, Φαντάζω τώρα με τη ζέστη και με όλο αυτό και με 20 διάχρονα. Περνάγαμε μέσα από ποτάμια, με το νερό του μέχρι τους ώμους, ας πούμε, να κρατάσεις μηχανές απ' έξω να με βραχούνε και να μην πέσει, γιατί άμα πέσει θα πνιγεί με όλο το βάρο του αλεξίστωρου. Βάλτου, ξέρω εγώ, όλο αυτό το πακέτο. Ανεβαίναμε σε κάτι βουνά, αναρρίχησε κανονικά με όλα τα πράγματα. Και η, το ρεπορτάζ, α πούμε, ήταν αυτή η ομάδα των Αμερικάνων, οι οποίοι ψάχναν να βρουν εκρηκτικού μηχανισμού. Κατά διαστήματα βρίσκαμε κάποιου και μετά φωνάζαμε κάποιου άλλου ειδικού να έρθουν να του καταλάβουν. Mm. Πυροτεχνουργού. Οπότε γινόντουσαν διάφορες εικόνες του στυλ ε, hard Locker και το πιο σημαντικό, η, η αποστολή τους ήταν να πηγαίνουν σε διάφορα χωριά και να βρίσκουν τους ε, πρεσβύτερους, γιατί ισχύει αυτό στο Αφγανιστάν, δηλαδή ο πιο μεγάλος στην είναι ο αρχηγός, σαν ένα χωριό πούμε. και να τους συζητάνε και... με έναν μεταφραστή που είχαν μαζί ε, να συζητάνε να του ρωτάνε για του Ταλιμπάν. Αν έρχονται το βράδυ οι Ταλιμπάν στο χωριό, τι γίνεται. Εάν έρθουν οι Ταλιμπάν, θα μα το πείτε. Αυτοί λέγανε να σα το πούμε, αλλά μετά θα μα σκοτώσουν. Γυρνώτισαν και διάφορα τέτοια. Mm -hmm. Σκοτώνανε οι Ταλιμπάν διάφορου οι οποίοι του είχαν δει να μιλάνε με του Αμερικάνου. Τα παιδάκια γύρω γύρω τρέχανε, παίζανε, κάνανε. Πατάγανε κατά διαστήματα και αυτά Νάρκε που είχαν βάλει για του Αμερικάνου ή Νάρκε που είχαν από από τη Σοβιετική Ισβολή. Ε, στις αρχές του 80. Ε, μετά γυρνάγαμε πίσω κάποια στιγμή, τρόγαμε έστελνα τις εικόνε, κοιμόμουνα, ε, μίλαγα ε, με τη γυναίκα μου, με την κόρη μου. Συγκρίνοντας τη ζωή μας, τους ανθρώπους αυτούς, τους λαούς, σε έτσι, δύσκολα μέρη, σαν το Αφγανιστάν και αλλού, είναι άνθρωποι στερημένοι, είναι άνθρωποι που στερούνται βασικών υποδομών. Τους βρίσκεται σε κάτι πιο πλούσιος. Ναι, τους βρίσκω πιο πλούσιους, γιατί έχουν περισσότερο... Απλά καταλάβει το νόημα της ζωής. Δηλαδή δεν χρειάζονται, ξέρω εγώ, ακριβά αυτοκίνητα, δεν χρειάζονται σούπερ φαγητά, δεν χρειάζονται home cinema χρειάζονται όμως ελευθερία, χρειάζονται καθαρό νερό... Ζούνε τη ζωή τους με, με πιο, σε μια πιο απλή μορφή από μας. Ε, είναι πλούσιοι με την έννοια ότι μπορείς να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους πιο εύκολα, με απλές διαδικασίες. Ε, ίσως κοιτώντας κάποιον παθιά στα μάτια, ε, βλέποντας το, τη γλώσσα του σώματος ας πούμε. Ε, όπου έχω πάει ε, τους έχω βρει πάρα πολύ φιλόξενους με το τύπο δηλαδή ε, έχοντας ένα πιάτο φαΐ κυριολεκτικά να το, θα ανοίξουν την πόρτα να το μοιραστούν Και ε, ήξερα εγώ πάντα τσάι, θα πιούμε τσάι μαζί, θα το συζητήσουμε, πώς είναι, το ένα είναι το άλλο ενδιαφέρονται πολύ για να μάθουν τι κάνεις, πώς είναι εκεί που ζεις θα έχεις οικογένεια διάφορα τέτοια οπότε υπάρχει έτσι μια πιο απλή, ανθρώπινη Ανθρωπίνο ακού... ακούμπισμα. Οπότε τα βρίσκω με αυτούς καλύτερα. Γενικά, γενικά τα βρίσκω καλύτερα με τους ανθρώπους αυτούς α παρά με τους ανθρώπους τους εδώ. Change from day to day. No one knows. Just the customs slip away. Late last night, the rain was knocking on my window. I moved across the darkened and room and in the lamp glow.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 Smuggling guns and arms across the Spanish border The wind whips up, the waves are loud. The ghost moon sails among the clouds Turns the rifles into silver On the border On the border On the border On the border, On the border. On the border. Είμαστε στην ETFM, είμαστε στα τοπία των ανθρώπων και μιλάμε με τον φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters, κύριο Γιάννη Μπεχράκη. Ε, έχετε σπράξει μίσος ή ζήλια ή απογοήτευση σε σχέση με το ότι είστε ένας άνθρωπος από το δυτικό κόσμο ή είστε ένας άνθρωπος των μίντια. Νιώθουν ε, τέτοια συναισθήματα. Ε, όχι περισσότερο από ό,τι θα έχω αισθανθεί εδώ, ας πούμε, εδώ, όταν λέω, στην Ελλάδα π.χ., που βγαίνω να καλύψω κάποια γεγονότα έτσι κι αλλιώ. Κοιτάξτε, υπάρχουν ε, ε, ε, ε, ε, ε, ειδών δημοσιογράφοι. Υπάρχουν, α πούμε, ε, θυμάμαι στον πόλεμο τη Ιγκοσλαβία στο Σεράγεβο. Υπήρχαν κάποιοι δημοσιογράφοι που ερχόντουσαν, κάνανε ένα-δύο στόρ, φεύγανε. Ε, ε, και δεν ξαναπατάγανε. Ε, ε, ε, Αλεξπληκτιστέ, α πούμε, του λέγαμε. Ε, ναι, υπήρχαν, α πούμε, κάποιε φορέ που θυμάμαι, ήμασταν στο Σεράγεβο και υπήρχε. Κάποιε περιοχέ που υπήρχαν ελεύθεροι σκοπευτέ. Και εντάξει, έβλεπε διάφορε φορέ φωτογράφου οι οποίοι ήθελαν ουσιαστικά να δείξουν τι γίνεται στο Σεράγεβο. Και αυτοί πολλέ φορέ ήταν θύματα, μεταξύ των οποίων και εγώ. Οπότε ήσουν σε κάποιο σημείο, έβλεπε α ανθρώπου που τρέχανε ή δεν ξέρω τι τράβηκε στι φωτογραφίε. Χρόνια μερικοί του λέγανε Είσαστε κοράκια. Γιατί είσαστε εδώ και περιμένετε να σκοτωθεί κάποιο. Τι να του πω αυτούν, ξέρω εγώ, του λέω ρε φίλε συγγνώμη, οκ, okay. εγώ δηλαδή τώρα έχω έρθει ας πούμε από το Παγκράτη και έχω οικογένεια ή αυτό, είμαι εδώ για να δείξω τι γίνεται εδώ, αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό είναι ένα πράγμα που γίνεται, αλλά εγώ καταλαβαίνω και αυτούς τους ανθρώπους που... Λένε ας πούμε ρε παιδί μου, α, γιατί βλέπεις υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν το θέμα με μία ανθρωπιά, με μία ειλικρίνεια, με μία αυτή και άλλοι που το αντιμετωπίζουν πολύ έτσι απέξω απέξω ας πούμε, δηλαδή Τη να χάρταστα. κάνουμε ένα story, mm. να αυτό, να είμαστε λίγο μάγκες, να πούμε ότι έχουμε πάει εκεί, ε, εγώ έχω δει φίλους μου να αυτοκτονούνε, να πηγαίνουν στην ψυχιατρία εγώ ο ίδιος ας πούμε, κατά διαστήματα είχα πολλά προβλήματα κοινωνικότητας με ανθρώπους πρόσφατα ούτε δύο εβδομάδες ένας φίλος μου Τζοάο Σίλβα που δουλεύει για τους New York Times νοτιοαφρικάνος βρασιλιάνος νοτιοαφρικάνος χρόνια φίλος ε, έχασε και τα δύο πόδια του σε εκείνο το ίδιο μέρος που ήμουν εγώ το Μάιο έχει δύο παιδιά, μια γυναίκα ότι βρεθήκατε στα σημαντικότερες γεγονότα της τελευταίας 20η ότι Συνειδητοποιείτε ένα μέρος της ιστορίας, όχι μόνο για αυτό που θα μεταδώσετε την ευθύνη, αλλά και το ότι ζείτε, ζείτε αυτό που συμβαίνει τώρα, τον πόλεμο, το... οτιδήποτε. Ναι, το... ε, ό, όπως είπα και πιο γνωρίσεις, αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός. Το να μπορώ να είμαι σε, σε όλα αυτά τα μέρη, ας πούμε, και να καταγράφω, να βλέπω και προφανώς να παίζω κάποιο ρόλο. Γιατί όπως και να το κάνεις όταν είσαι εκεί και τραβάς φωτογραφίες, ουσιαστικά λες κάποια γνώμη. Δηλαδή είναι αυτό που βλέπει το μάτι σου εκείνη τη στιγμή με τον τρόπο που το βλέπει. Βέβαια, εντάξει, έχουμε πολύ... Έτσι, ε, Πώ να το πω, σκληρού κανόνε και κλπ. τους οποίου ακολουθούμε ευλαβικά. Ε, αλλά και πάλι, α πούμε, είναι μια γνώμη. Η φωτογραφία που θα τραβήξω εγώ με τον τρόπο που θα το δω. Αλλά ναι, είναι μερικά γεγονότα ιδιαίτερα που είναι έτσι πιο. Δηλαδή, θυμάμαι όταν μπαίναμε στην Καμπούλ 13 Νοεμβρίου 2001 με τη Βόρεια Συμμαχία, ήταν σαν να ζούσα μια φάση. Ήταν ντεζαβού και μετά κατάλαβα ότι το έχω δει κάπου σε κινηματογραφικό έργο που μπαίνουν ας πούμε, ο στρατός και απελευθερώνει ας πούμε, την πόλη περπατώντα. Με... Και μάλιστα είχαν βάλει κάποια ρο... ρωσική βέρσιον α... ενό τραγουδίου του Μίκη Θεοδωράκη Και ακουγόταν. Και ήταν σαν να ζούσαν πούμε, στον πρώτο ή στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πρακτορείο Reuters σας βαραίνει η ευθύνη να ενημερώνετε δισεκατομμύρια ίσως καθημερινά Ναι και αυτό είναι που λέω ότι αισθάνομαι βέβαια πολύ μεγάλη ευθύνη ε, αλλά και μεγάλη τύχη δηλαδή εντάξει τώρα το Ροίτερ μου έχει εμπιστευτεί κατά διαστήματα πολύ μεγάλα πράγματα χωρίς να μου δώσουν καμία βέβαια ε, πώς να το πω γραμμή το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, με πιστεύονται ότι θα κάνω δημοσιογραφικά, φωτοειδησιογραφικά τη δουλειά μου όπως πρέπει. Δηλαδή, χωρίς να είμαι χρωματισμένος με τη μία με την άλλη μεριά κλπ. Ε, το όνειρό μου είναι να σταματήσω με τις φωτογραφίες μου ένα πόλεμο. Να, δεν είναι ρομαντικό, αλλά και είναι και πολύ υγιές να σκέφτεσαι έτσι. Μέχρι βέβαια που καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Βοηθάς όμως κάποιους ανθρώπους κατά διαστήματα, πάντα αισθάνομαι μια ευθύνη. Επίσης αισθάνομαι ότι αυτό που είμαι και ξέρω εγώ η βραβεία, η αναγνώριση και αυτά είναι γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να βάζω τον αυτό μου σε κίνδυνο και λοιπά, σίγουρα αυτό γίνεται. Αλλά πάλι ας πούμε υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι ουσιαστικά τα μοντέλα μου. Προσπαθώ να το βλέπω το πράγμα με πολύ σεβασμό και προσπαθώ να είμαι όσο, λίγο, όσο περισσότερο γίνεται αόρατος. Επιστρέφετε σε μέρη που έχετε ταξιδέψει. Όχι. Συμειδητά. Ναι, είναι κάτι που όμως θέλω να αρχίσω να το κάνω. Αλλά αισθάνομαι δεν έχω χρόνο. Ένα μέρος που θέλω σίγουρα να πάω είναι στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Δηλαδή τα δέκα χρόνια της δεκαετία του 1990, α πούμε 1989, με 99, δούλεψα πάρα πολύ αυτά τα 10 χρόνια δούλεψα πάρα πολύ στη Γιουσλαβία, αρχίζοντας από τη Σλοβενία το Κοσοβο στην αρχή του Σλοβενία, τη Σλοβενία την Κροατία, τη Βοσνία και στο τελος 98 98-99 το Κόσογο ε, σίγουρα έχει σημαδέψει τη ζωή μου είμαι η γενιά των δημοσιογράφων που βγήκε ναι, από τη Γιουσλαβία η αλλαγή στα Βαλκάνια ναι, ναι και θα ήθελα να πάω οπωσδήποτε στο εράγιο Βασικά, θέλω να πάω στο Σεράγευο να δω το τάφο του φίλου μου, α πούμε, για να παίξω το Brothers in Arms, αν μη τι άλλο. Για την επιστροφή σας εδώ από ένα ταξίδι, από μια αποστολή. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι, η επιστροφή είναι πολύ δύσκολη. Η επιστροφή είναι πολύ δύσκολη. Τώρα, κάπω τα έχω ισορροπήσει τα πράγματα. Πιο παλιά ήταν, ήταν πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ε, γυρνάγα, πούμε πίσω και έλεγα τώρα η πραγματική μου ζωή ποια είναι εκεί στα παιδεία των μαχών και με τους φίλους μου και με αυτούς όλους που το και εγώ είμαι εκεί και βοηθάνε και με βοηθάνε και τρώω ό,τι τρώνε και... γιατί εντάξει και εγώ προφανώς όταν πάς σε αυτά τα μέρη δεν ζήσα βασιλιάς Προσαρμόζεται ε, στι συνθήκε. Ε, μένα μου λέει γι' αυτό ο φίλο μου ο Κέρτ Σόρκ, κάποτε που είχαμε περάσει ένα παγωμένο ποτάμι και. εντάξει, το πώ γλιτώσαμε και κοιμόμασταν ας πούμε, κάτω από τα άστρα και τέτοια. Και μου λέει Ρε Γιάννη, μου λέει, το πιστεύει ότι μα πληρώνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Κανονικά εμεί πρέπει να τους πληρώνουμε. Το λέω τώρα και σου... μου σηκώνετε τρίχα. Είναι ισορροπία πάντω σε δύο πραγματικότητε. Είναι ισορροπία σε δύο πραγματικότητε ακριβώ αυτό. Και μερικές φορές τα μπερδεύεις. Δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματικότητα, η πραγματική πραγματικότητα, η πραγματικότητα που θέλεις να είσαι, κομμάτι της, η πραγματικότητα που έχει ουσία. Εντάξει, τώρα έχω ας πούμε και μια κόρη σχεδόν τεσσάρων χρονών, το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Και δημορφώνει άλλους. Σημαντική πραγματικότητα. Το ότι φτάνει, ότι αρκετά έχει να κάνει με φυσική αντοχή, με ένα αίσθημα ολοκλήρωσης, με προτεραιότητες. Το λέει κανείς αυτό, ότι τα έχω δει όλα, ότι αρκετά. Ναι, ε, εγώ θεώρησα παλιότερα ότι τα είχα δει όλα, αλλά μετά το αναθεώρησα. Ε, για μένα θεωρώ ότι βασικά είναι αλφα θέμα φυσικής αντοχής. Β' ότι πλέον έχω τόσο ναι, δεν με εξητάρει όσο με εξήταρε ποτέ, δηλαδή έχω κάνει, ξέρω έχω πάρει 15, 15 πολέμους από 50 φορές το κάθε πόλεμο ας πούμε. Έχω καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτό ή ξέρω εγώ σε ένα σεισμό ή σε ένα αυτό. Το έχω ζήσει, έχω πάρει πολλά συναισθήματα. Σε αυτά τα πράγματα το Reuters ή οποιοδήποτε νομίζω είναι εθελοντικό, δεν λένε, σου λένε πήγαινε στο Αφγανιστάν τώρα. Λένε, συγκεκριμένα με το Αφγανιστάν, την τελευταία φορά είχαν στείλει ένα email και λέγανε: Ζητάμε εθελοντέ για Μάιο-Ιούνιο, που είναι οι πιο δύσκολοι και επικίνδυνοι μήνε στο Αφγανιστάν. Εγώ λέω: Να, αυτό είναι καλό να είμαι εθελοντή. Ε, το οποίο επίση είναι σημαντικό. Την καρδιά του εθελοντή δεν την νικάει κανένα. Επόμενη στόχη, επαγγελματική. Επόμενη υπάρχει... στόχη είναι, αυτό είναι και σκέλο τη απάντηση. Η φυσική εντοχή από την άλλη και από την άλλη έχω αρχίσει σιγά σιγά και βοηθάω νεότερου. Ε, και μ' αρέσει. Δηλαδή παλιά ήμουν πολύ εγωιστή. Δεν θέλω κανένα δίπλα μου. Θέλω να είμαι μόνο μου με τη δουλειά μου. Και γενικά μ' άρεσε να δουλεύω μόνο μου. Τώρα μ' αρέσει να δουλεύω σε team. Οπότε τώρα προφανώ λόγω εμπειρία και ηλικία ξέρω εγώ. Και... Ελπίζω να γίνομαι πιο σοφός, δηλαδή, αν δεν γίνομαι πιο σοφός. Τι... Λιγότερα αγωιστήσεις, ίσως. <laughs> ναι, ξέρω. Οπότε, εντάξει, το... θέλω να αρχίσω να βλέπω αυτό. Δηλαδή να πάω σε μια άλλη δουλειά, το οποίο θα έχει λίγο πιο πολύ δουλειά μάνατζερ. Να βοηθάω, να οργανώνω, να δίνω τα φώτα μου, να εκπαιδεύω. Το οποίο θα το κοιτάξω τα επόμενα χρόνια να το κάνω. Ε, λέγουμε για την αβιωραβία για την αναγνώριση αν τελικά εσείς πρέπει να προσδιορίσετε τον εαυτό σας τι θα λέγατε ότι είστε ένας τυχερός άνθρωπος ένας σίγουρα επαγγελματία των μίντια ένας καταξιωμένος φωτορεπόρτερ είμαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω ζήσει μια πάρα πολύ γεμάτη ζωή ε, που είχα ένα μικρό ταλέντο και το κατάλαβα μόνος μου τελείως ε, και προσπάθησα να το δουλέψω και είχα το στένος και την επιμονή γιατί η υπομονή δεν έχω καθόλου δυστυχώς θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο μου ελάττωμα αλλά έχω φοβερή επιμονή δηλαδή θα κάτσω κάτω και θα κάνω κάτι που θέλω να το κάνω μέχρι να ματώσω δεν πρόκειται να το παρατήσω οπότε ανακάλυψα ουσιαστικά τι λέω ταλέντο εγώ λέω αυτό που θέλουμε να κάνουμε αλλά δεν το έχουμε ανακαλύψει και εγώ το ανακάλυψα κατά τύχη. Και αυτό λοιπόν το μικρό ταλέντο, το οποίο θα μπορούσε να μην υπάρξει ποτέ. Δηλαδή, εγώ σε όλη τη ζωή είχα τραβήξει κάποτε φωτογραφίε μια ενσταμάτικη μαμάς μαμά μου και δεν είχα ποτέ μηχανή και δεν είχα τότε. Ξαφνικά ανακάλυψα από τύχη ότι αυτό μου αρέσει. Και μετά αμέσω ανακάλυψα ότι μου πάει και του πάω. Και δούλεψα πάρα πολύ σε αυτό. Επομένω είμαι τυχερό άνθρωπο πολύ γιατί το ανακάλυψα. Ενώ υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύω έχουν φοβερά ταλέντα, αλλά δεν τα έχουν ανακαλύψει γιατί δεν έχει τύχει. Και απλά έχουν γίνει δικηγόροι οι αρχιτέκτονε. Ή... Κάτι άλλο. Κάτι άλλο τέλο πάντων. Mm -hmm. Αλλά ο αρχιτέκτονα πρέπει να έχει ταλέντα πολύ. Αλλά Κάτι που μετά γυρνάνε και λένε Ωχ, κοίταξε. Και μπο... μπορεί να είναι αργά. Εγώ σχετικά νωρί το ανακαλύψω. Όχι σχετικά. Εντάξει, 25-26 χρόνια το ανακαλύψω. Ναι. Τελικά. Μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι ένα κλικ, ζούμε από τύχη ή πεθαίνουμε από τύχη ε, ε, Όλα είναι ένα κλικ, είναι μια ωραία θεώρηση <laughs> της πραγματικότητα, ποιητική θα έλεγα, εγώ νομίζω όμως τις τύχες μας τις αποφασίζουμε μόνοι μας. Δηλαδή παίζει η τύχη κάπου, σε μένα, α πούμε, έπαιξε κανά δύο φορέ. Αλλά την κυνήγησα την τύχη. Όχι την σαν το όνειρό μου. Και το, το έχω ζήσει το ζω κάθε μέρα σχεδόν. Οπότε, ναι, άμα κυνηγήσει την τύχη και αυτό το κλικ και το κυνηγήσεις καλά, με πάθος, με τρόπο και λοιπόν ε, και βοηθήσουν οι συγκυρίες λίγο, νομίζω αυτό είναι η ζωή. of guns and flame. Scarlet skull and game Bayonet Jungle Grim Nightmares dream by bleeding men Lookouts tremble on the shore But no man can find the war Tape recorders echo scream Orders fly like bullets stream Drums and cannons laugh aloud. Whistles come from ash and shroud. Leaders damn the world and roar, but no man can find the war. Is so the war behind the sky? Have you each and all gone blind? Is the war inside your mind? Θέλω να κάνω τόσα πράγματα που δεν έχω κάνει. να ανέβω στο Θέλω να πάω στην Πει θέλει, θέλει, θέλει, θέλει, εγωιστικά είναι αυτά. Η ζωή δεν είναι εγωιστική. Δηλαδή, γεννιέσαι, πεθαίνει και ανάμεσα περνάνε χιλιάδε άλλα πράγματα. Αφήνει ένα λέγκα που λέμε, ξέρω εγώ, ο, ο παιχράκι καλό φωτογράφο, α πούμε, ή ο Χράκης... κάθαρμα, ή ο παιχράκι αυτό. Ο καθένα το βλέπει όπω θέλει. Δηλαδή, αν εσύ μπορεί να με βλέπει ότι είμαι ένα καλό τύπο, ας πούμε, ενδιαφέρον και αυτά, υπάρχουν άλλοι διάφοροι που με φθονούν, α πούμε, και μπορούν να λένε αυτό το κάθαρμα, α πούμε, ο εγωιστή που. Ό,τι θέλεις. Επομένως δεν μπορεί να τα έχει όλα. Μπορεί να έχει όμως πολλά ε, διάφορα κομματάκια. Από εδώ κάνει ένα παζλ, ας πούμε. Στιγμές. Ναι, εμένα όμως έχει πολλά μικρά κομμάτια, καταλαβαίνεις. Δεν είναι α πούμε ότι γεννήθηκα, μεγάλωσα, αυτό, εκείνο, μετά. Έχει... Είναι σαν καρδιογράφημα η ζωή μου. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, με φοβερά συναισθήματα εγώ να σου πω αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός ας πούμε που έχω δει τους ανθρώπους το, το, το, το, ό, το ανθρώπινο όν στα καλύτερά του και στα χειρότερά του στο πόσο τέρας μπορεί να γίνει και να ακροτηριάζει ένα μωρό με το πόσο καλός μπορεί να είναι με το να το μεγαλείο του ε. Ναι, να σου δίνει την τελευταία του ανάσα και τα έχω ζήσει πολύ κοντά τα έχω νιώσει τα έχω μυρίσει τα έχω ακούσει ε, ε, ε, θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, ε, αισθάνομαι ότι, ας πούμε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί για να ζήσω εγώ, ας πούμε αυτός ο φίλος μου έφαγε σφαίρες, ήταν μπροστά μου σκοτώθηκε, έζησα ε, αλτρουισμός ας πούμε, όλα αυτά να ξέρεις τα μεγάλα που τα, τα ακούμε σε ποίηματα ή τα βλέπουμε στον κινηματογράφο. εγώ τα έχω ζήσει στην πραγματικότητα ξανά και ξανά, ξανά, και ξανά και δεν χορταίνω... αλλά ε, δεν είμαι τυχερός... Ε, νομίζω πρέπει να είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους στον κόσμο... ότι έχω πληρώσει τίμημα... με ψυχή... με, με προσωπική ζωή δύσκολη... με Ας πούμε ο μου... έχω ένα γιο 22 χρονών... το μαθα τρεις μέρες αφού γεννήθηκε... ήμουν στο Κόσοβο το 89... Στην αρχή του, του τέλου τη Ιουγκοσλαβία. Και η κοπέλα μου τότε, α πούμε, γέννησε πρόωρα. Εντάξει, ναι, δεν είμαι τόσο κάθαρμα που να ξέρω <laughs> τι γεννάει για να μην ασχοληθώ. Αλλά, ναι, τέλο πάντων, το έμαθα μετά από τρει μέρε. Ε, να σου πω όμω και αυτό που έζησα, που. Χτύπησε... ήρθε ένα τύπο πρωί-πρωί, εγώ ετοιμαζόμενο να πάω να τραβήξω έξω του σκοτωνόντου, α πούμε, και μου λέει: Κύριε, έχετε ένα τηλέφωνο το Δελιγράδι. Και πάω και μου λέει: Με λένε τάδε. Και θέλω να σου πω ότι η φίλη σου, η γυναίκα σου, δεν ξέρω τι είναι, γέννησε στο Λονδίνο. Οπότε έκλεισα το τηλέφωνο, πήγα πίσω στου άλλου συναδέλφου που με περιμέναν και πίναμε καφέ 7 η ώρα πριν φύγουμε. Και μου λένε, Τι γίνεται, μου λέει, μου λένε οι άλλοι, κάτι γιουγκοσλάβει. Και λέω, Έγινα μπαμπά. Ω, να ψιούμε! Και αρχίσαμε και πίναμε ουίσκι α 8 η ώρα. Και μετά βγήκα έξω και τράβηξα. Γιατί δεν ήμουν σίγουρο τι πρέπει ακριβώ να κάνω. Να φύγω Α, να δω το παιδί μου Τελικά πήγα το... όμως, τα κατάφερα και έφτασα Πώς έφτασα, είναι μια ιστορία Αυτές οι ιστορίες όμως είναι αξίες, λέω, Και αυτή είναι θα... η ζωή τελικά έτσι. Ναι, ναι, ναι, είναι η ζωή Αυτό... είναι Δύσκολο παιχνίδι Δύσκολο, αλλά πολύ ωραίο Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ Που είχαμε την ευκαιρία Βουλήσουμε Ήταν τα τοπία των ανθρώπων στην Νέτο ΦΕΜ Που απόψε φιλοξένησαν τον κύριο Γιάννη Μπεχράκη. Από τη Σταματία Σούλτη που ρύθμισε τον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.